Η Ιερό Ναός Παναγία Λαοδηγήτρια, Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 22 Νοεμβρίου 2010. Ιστόνομα το του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματο. Βασιλεύου Ράνι το πνεύμα τη αληθία του Πανταχού παρών για τα πάντα πληρώνει τη αγαθών και ζωή, χορηγό αληθέ και ασκήνουσων εν ημίν και καθάρισουν μα βάση σκηλίδω και σώσουν αγαθέτε Θα διαβάσουμε σήμερα ένα ποίημα του Αγίου Σιωμεών του Νέου Θεολόγου μεταφρασμένο βέβαια, αν και με τη μετάφραση χάνει λίγο από τη δύναμη αλλά όμω πάλι είναι ουσιαστικό. Στο ποίημα αυτό ουσιαστικά αναφέρει την διαδρομή της ψυχής. Όταν είναι κοντά στον Θεό και όταν απομακρυυθεί από τον Θεό. Και σε αυτό το πείμα ουσιαστικά δίνεται η πνευματική διάσταση της ζωής στην ουσία της και από την οποία γίνεται το ήθος το οποίο επιδρά στην καθημερινή μας ζωή. Επιδρά στην πράξη μας την κάθε πράξη μας και εκεί θα διαβάσουμε από τον Γέροντα Πορφύριο κάποια σημαντικά πράγματα τα οποία είναι καρπός αυτού του βιώματος που περιγράφει ο Άγιος Σημεών ο Λέει λοιπόν στο ποίημα ο Άγιος Σημεών «Ξεμάκρυνα φιλάνθρωπε, έρημος η κατοικία μου και από σένα το γλυκή κρύφτηκα κύριό μου». Βιωτική, στις βιωτικοί, μέρη μέριεμνα, τη νύχτα βυθισμένος. Πολλές δαγκαματιές εκεί και τραύματα έχω λάβει και την ψυχή γυρίζοντας έχω πληγή γεμάτη. Τι αναφέρει λοιπόν, αναφέρει ότι η αμαρτία τελικά είναι η απομάκρυνση από τον Θεό, η προσβολή της σχέση. Κέντρο μας είναι το πρόσωπο του Χριστού. Από το οποίο αποκτά περιεχόμενο το κάθε πρόσωπο. Από το οποίο πρόσωπο αποκτά αξία η κάθε μας πράξη. Δεν είναι επομένω η αμαρτία, μια απρόσωπη παράβαση κάποιου νόμου, κάποιων νόμων ή κάποιων εντολών, αλλά οτιδήποτε. Είναι εξαρτώμενο από το πρόσωπο του Χριστού. Οποιοδήποτε λοιπόν γεγονός κρίνεται από το πώς τοποθετούμεθα στην σχέση. Δεν υπάρχει επομένως ηθική πράξη ή καλύτερα δεν υπάρχει ανθρώπινη πράξη η οποία δεν κρίνεται σε σχέση με τη σχέση. Δηλαδή, οτιδήποτε γίνεται, οτιδήποτε κάνουμε αξιολογείται από το πώς η πράξη μας προσεγγίζει την έννοια της σχέσης. Δηλαδή, είναι κάτι καλό ή κακό ανάλογα πώς τοποθετείται στο γεγονός της σχέσης. Αυτό στο πνευματικό επίπεδο. Δηλαδή μια πράξη είναι καλή ή κακή αν προσβάλλει διαφυλάσσει τη σχέση, τίποτα άλλο. Δεν μπορούμε να δούμε μια πράξη άσχετη με την ια της σχέσης. Αυτό και στη, διαπροσωπ... και στη διανθρώπινη σχέση σε διανθρώπινο επίπεδο δηλαδή κάτι κρίνεται ορθό ή λάθος αν προσβάλλει ή διαφυλά στη σχέση, τίποτα άλλο γι' αυτό κάτι κρίνεται ως πνευματικό το προσβάλλει τη σχέση μ' αυτό είναι η έννοια του προσώπου, ο άνθρωπος ορίζεται το πνευματικο η οχι αν προαγει η προσβαλλει τη σχεση με αυτο ειναι η εννοια του προσωπου ο ανθρωπος οριζεται ω προσωπο και είναι αθάνατος εξαιτίας της σχέσης, τίποτε άλλο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος σύμφωνα με τις πλατωνικές απόψεις ότι ψυχή του είναι αθάνητη από τη φύση τη. Με τη χάρη του Θεού γίνεται αθάνατη η ψυχή για να διαφελεχθεί ένα του προσώπου που είναι η σχέση. Χάρη της σχέσης δηλαδή ο άνθρωπος γίνεται αθάνατος. Με αυτή την έννοια λοιπόν θέλουμε δεν θέλουμε Είτε είμαστε αδιάφοροι για κάποιον, είτε είμαστε αδιάφοροι για τον Θεό, αυτό είναι σχέση. Έστω περιφρονητική σχέση, έστω σχέση αδιαφορίας. Και έτσι θα κριθούμε, σύμφωνα με το τι σχέση είχαμε. Πώς τοποθετηθήκαμε στην πρόκληση της σχέσης. Για αυτό τον λόγο η αμαρτία τι είναι, η διακοπή της σχέσης το ξεμάκρυμα που λέει, η απομάκρυση από τον Θεό Για αυτό δεν έχει νόημα κανείς να είναι καλός αν η καλοσύνη του δεν διαφυλάσει την σχέση. Οπωσδήποτε ακόμα και σε επίπεδο είπαμε διαπροσωπικών σχέσεων αυτό που κρίνει την ποιότητα ενός ανθρώπου είναι αν μπορεί να βγει από τον εαυτό του και να οικοδομήσει σχέση με τον άλλον. Όταν κανεί είναι κλεισμένο στο συμφέρον του, το ατομικό, και προσπαθεί με κάθε τρόπο να το διαφυλάξει, να το προστατεύσει, αυτό είναι ανήθικο. Είναι ανήθικο αυτό. Δεν οικοδομεί τίποτα. Λοιπόν, η απομάκρυση από τον Θεό ορίζεται ως η αμαρτία και κατά συνέπειη, η απομάκρυση από κάθε άνθρωπο. Κράζω στην οδύνη μου και στις καρδιά των πόνο. Λυπήσουμε και και ελέησε τον παραβάτη εμένα. Συνειδοποιώ λοιπόν την απομάκρυση. Συνειδοποιώ την κατάντια μου. Αλλά τι γίνεται. Δεν κρατώ την κατάντια για τον εαυτό μου. Δεν κρατώ την αποτυχία για τον εαυτό μου. Δεν συνεχίζω αυτό το πλέγμα της πτώσης των πρωτοπλάστων που δεν γύρισε να πούσε τον Θοήμαρτο και κράτησαν την ενοχή τους μέσα τους και έγινε δειλία και έγινε απομάκρυση από την σχέση. Αλλά αυτή μου η απομάκρυση μου δίνεται ως αφορμή σχέσεις πάλι. Δηλαδή απομακρύνθηκα, έχασα την ζωή και αυτό το ίδιο, το σύμπτωμα, αυτή η πτώση μου γίνεται αφορμή σχέσεις. Αυτό είναι το κατόρθωμα της ενανωθρόπισης του Κύριου μας. Αυτό είναι ο καρπός του Σταυρού του Κύριου μας. Αυτό είναι το δώρο της Αναστάσεως. Η πτώση μου να γίνει αφορμή σχέσης ακόμα. Δεν είχα σχέση, όρια, εξέπεσα. Αυτή η πτώση μου είναι τα αφορμή σχέση. Και δεν το κρατάει στον εαυτό μου. Εδώ είναι η ευθύνη μας. Δεν είναι τόσο αν λίγο ή πολύ. Αλλά πώς διαχειρίζομαι την αμαρτία μου. Αν κάποιο πει, Πώ πω, πω, τι έκανα, Πώ πω, πω, σε, ποιο, σε ποια κατάντια έφτασα, Δεν έχω μούτρα να δω τον Θεό. Αυτή είναι η πτώση. Δηλαδή δεν έχω μούτρα, δηλαδή δεν έχω διάθεση να φτιάξω σχέση. Γιατί να ντρέπουμε. Τι κάνω, Μόνο τον εαυτό μου δεν ντρέπουμε. Μόνο τον εαυτό μου δηλαδή, Με τον εαυτό έχουμε σχέση. Δηλαδή συνεχίζει η αμαρτία. Φαινομενικά κανεί φαίνεται ταπεινό. Φαίνεται να αναγνωρίζει το λάθο του. Αλλά συνεχίζει την ίδια αναμαρτία Την άρνηση της σχέσης Και εδώ ο Άγιος Σημαίος λέει Τι συντοπεί την πτώση Και κράζει προς τον θείον Και λέει Κράζω μες την οδύνη μου Και στις καρδιά στον πόνο Λυπήσουμε και λέει σε τον παραβάτη Εμένα Εσύ ο φιλόψυχος γιατρός Και εύσπλαχνος εσύ μόνος Που δωρεάν Τους ασθενείς Και τους τραυματισμένους γιατρεύεις τα χτυπήματα και τις λαβουματιές μου γιατρεψε Θεέ στάλαξε της χάρης σου το λάδι και τις πληγές μου άλυψε τα έλκη εξαλεί μου μου να κλείσουν οι πληγές και τα χαλωρωμένα μέλη μου σφίξε αφάνισε την κάθε ουλή ουσιαστικά ζητάει τη γιατριά και η γιατριά είναι η σχέση όταν η ψυχή αισθανθεί την αποδοχή του Θεού, το πλησίασμα του Θεού, την κατάφαση του Θεού, αυτόματα γιατρεύεται ο άνθρωπος. Όταν λείψει αυτή η προσέγγιση, σχεδιάζουμε, οργανώνουμε, ερευνούμε, αναλύουμε και μεταβίας κάτι γίνεται. Η γιατρία είναι το πλησίασμα του Θεού. Μας πλησίασε ο Θεός, γιατρέφτηκαν τα πάντα. Γι' αυτό όλη η είναι να κραβάγασουμε προς τον Θεό και να Του ζητήσουμε να έλθει. Να πάλι για προσωπική σχέση μιλούμε. Ζητούμε τον Θεό, ζητούμε το πλησίασμά Του. Τους εκφράζουμε την φτώχεια μας, την κατάντια μας και ζητούμε ελεημοσύνη. από τη στιγμή λοιπόν που η ψυχή θα αισθανθεί το πλησίασμα του Θεού γιατρεύεται αποκαθίσταται η υγεία του ανθρώπου οι εσωτερικές του δυνάμεις βρίσκουν την αρμονία τους βρίσκουν την συνοχή τους βρίσκουν την ενότητά τους ποια είναι το σύμπτωμα της αμαρτίας ποιο η εσωτερική διάσπαση του ανθρώπου ο άνθρωπος χάνει την ενότητά του και γίνεται κομματάκια έχει πολλές επιθυμίες που πολλές φορέ συγκρούνται αυτές οι επιθυμίες μεταξύ τους Χάνει τη διάκριση και δεν ξέρει μπορεί να πλησιάσει κάποιον άνθρωπο Δεν μπορεί να διαχειριστεί μια σχέση Δεν μπορεί να ξέρει τι σημαίνει καλό ή κακό Έχασε την κατεύθυνση του άνθρωπος Όλη αυτή λοιπόν η εσωτερική ανθρωπο ολη αυτη λοιπον σύγχυση και το κομμάτιασμα είναι το ζύπτο τη Αμαρτία. Γιατί χάθηκε η εσωτερική ενότητα, η μετάνοια ή το πλησίασμα του Θεού η αποκατάσταση σχέσης με τον Θεόν, η, βεβαίω... η βεβαίωση που αισθανόμαστε για την αγάπη Του αποκαθιστά την εσωτερική ενότητα και η ισορροπία. Ο άνθρωπος είναι ένας, είναι ξεκάθαρος. Δεν το γνωρίσαμε αυτό, να και στον εαυτό μας και στους άλλου, λέμε αυτός δεν ξέρει τι του γίνεται. Λέω για τον εαυτό μου, δεν ξέρω τι μου γίνεται, είμαι σε σύγχυση. Δεν ξέρω τι σημαίνει τι σωστό, τι λάθος, τι θέλω, τι δεν θέλω, έχουν περπατήσει τις μου είμαι ανήσυχος, μια έτσι και μια αλλιώς αυτό τι είναι φαινομενικά είναι ένα ψυχολογικό πρόβλημα στην ουσία είναι πνευματικό πρόβλημα είναι αποτέλεσμα του πνευματικού προβλήματος χάσαμε τον προσανατολισμό μας δεν νιώθουμε την προσευχή μας αξία γιατί δεν γνώθηκε την αγάπη του Θεού όταν ο άνθρωπος γευτεί την αγάπη του Θεού καταλαβαίνει ότι καμιά αμαρτία δεν μπορεί να σταθεί σε αυτή την αγάπη και καταλαβαίνουμε ότι ενώπιον της αγάπης του Θεού είναι φεδρή και πιο μεγάλη και πιο μικρή αμαρτία. Δεν υπάρχει μικρή μεγάλη αμαρτία ενώπιον του Θεού. Διαλύονται τα πάντα. Όπου η χάρις του Θεού, όπου παρουσιάζει η χάρις του, εξαφανίζονται τα πάντα. νιώθει η ψυχή πόσο αστεία είναι η αμαρτία μας ενώπιον του Θεού. Και πόσο φεδρή ήταν όλη μας η ζωή που αντιστεκοντά αυτή τη χάρη. Βλέπουμε ότι η πολύ δύσκολη μα είναι πάρα πολύ απλή. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά ήταν βουνό μπροστά μα. Και λέμε: Πώ, ποιο πάθει, Πώ θα ξεπεράσω. Ξέρω, ένα άρε, νιώθει την αγάπη του Θεού και λέει: τι, αυτό, τι ήταν, τίποτα. Ανύπαρκτο. Δηλαδή, ενώ πιθανότατα όλα είναι ανύπαρκτα, ενώ πιθανότατα το κακό είναι ανύπαρκτο. Γιατί εμεί νιώθουμε δυνατό το κακό μέσα μα, γιατί νιώθουμε την πτώση μα τόσο έντονα, γιατί δεν νιώθουμε την αγάπη του Θεού πολύ απλά. Δεν πλησίασε ο Θεός στην καρδιά μας. Αν ο Θεός πλησιάσε την καρδιά μας, βλέπουμε ότι ενώπιον Του το κακό είναι ανύπαρκτο. Και εμείς νιώθουμε φεδροί που τόσο και κοιμόμασταν. Και βλέπουμε πόσο αστεία είναι τα πάθη ενώπι της αγάπης του Θεού. Και συνεχίζει λοιπόν ο, ο, ο Άγιος Σιμεών, Σωτήρα και τέλεια κάνε με γερόν όπως ήμουν και πρώτα. Κάνε με όπως ήμουν πρώτα και περιγράφει μετά την κατάσταση που είχε πριν από του Θεού και ζητά ξανά την αποκατάστασή της. Να δούμε τι λέει. Όταν δεν είχα μολυνθεί και κτύπημα δεν είχα και κακοφόρμηστη πληγή ούτε κυλίδα μου αλλά γαλήνη και χαρά, πραότητα και ειρήνη και άγια μαζί τα ταπείνωση και τη μακροθυμία το φέγκος τη υπομονής και των πάνκαλων έργων υπομονή και δύναμη ανίκητη από το κάθε «Και άφθονη, να, η παρηγοριά στα δάκρυα κάθε μέρας» «Και, να, η αγαλίαση που μέσα στην καρδιά μου ανάβριζε καθώς πηγή και αένα ακυλούσε» Μιλάει για την ειρήνη, για την πραότητα, για την ταπείνωση, για την υπομονή. Είναι καρπή αυτά του Πνεύματος, του, Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Και αναφέρει την παρηγοριά που προέρχεται από τα δάκρυα. Εδώ φαίνεται οξύμορο, φαίνεται αντιφατικό αυτό. Αλλά ποια είναι, τα, δάκρυ, είναι τα, τα δάκρυα του πένθους για τη δική μας πτώση που ταυτόχρονα και δάκρυα χαράς και το έγκυγμα του Θεού, για το πλησίασμα του Θεού. Γι' αυτό δεν η παρηγοριά. Ριάκι με λιστάλαχ πιστό χαράς οπούνε και μέσα στο στόμα διάκοπα στριφογυρνά του νου μου και από τούτο όλη η υγεία, όλη η καθαροσύνη, η κάθαρση όλων των παθών και των άτοπων σκέψεων και από όπου η αστραπόβολη λαμποκοπούσε απάθεια και πάντα με συντρόφευε. Να δούμε τι είναι τελικά απάθεια. Τι είναι απάθεια. Δεν είναι η απάθεια που μπορεί να έχει κάποια ένα, μια κοσμοθεωρία φιλοσοφική, κάποιο φιλοσοφικό θρησκευτικό σύστημα που μιλά για την έκρωση των παθών. Η Ορθόδοξη πράξη και ασκητική, δεν έχει να κάνει λόγο για αυτή την απάθεια που είναι η νέκρωση των παθών και των επιθυμιών. Αλλά τι είναι απάθεια, να δούμε. Λαμποκο... Λαμποκοπούσε απάθεια και πάντα με συντρόφευε. Εσύ που αυτά διαβάζεις, πνευματικά στο σου τα, και μη μολυνθείς άθλια. Και μου δίνε άφατη από τη συντροφιά της και πόθο γάμου απέραντο για μια ένωση ένθεη. Πώς τη δοκίμασα απαθής κι εγώ έγινα αμέσω. Καθώς με πήρωνε η ειδονή και μ' πόθο, και από το φως μετάλαβα κι έγινα φως κι ο ίδιος. Από ποιο πάθος πιο ψηλά κι όποια κακία έξω. Γιατί της απάθεια το φως δεν το αγγίζει πάθος. Καθώς τον ήλιο ισκιά και της νυκτός το σκότος. Τι είναι τελικά αυτή η ένωση με το φως του Θεού η χαρά που νιώθει ο άνθρωπος τον καθιστά απαθή προς άλλη, οποιαδήποτε άλλη επιθυμία. Τι είναι τελικά απάθεια είναι η χαρά και η πληρότητα που βιώνει ο άνθρωπος στη σχέση του με τον Θεό που δεν μπορεί να σταθεί κανένα πάθος μπροστά του σε αυτή τη χαρά. Δηλαδή δεν είναι η απάθεια μια νίκη των παθώ με τις δικές μου δυνάμεις που με τη δική μου άσκηση προσπαθώ να υποτάξω, να αποθήσω, να νεκρώσω τις επιθυμίες, τις φυσικές, τις ανθρώπινες αλλά η χαρά που νιώθω από αυτόν τον πνευματικό γάμο από αυτή την πνευματική ένωση με το φως του Θεού δεν έχει δύναμη κανένα πάθος μέσα μου. Δηλαδή θετικά νικέται το πάθος, όχι αρνητικά. Το ένα πάθος νικά το άλλο πάθος. Δηλαδή το πάθος εντέλει δεν εκρώνετε, μεταμορφώνεται. Δεν γίνεται ο άνθρωπος ανθρανής, ανενεργός, αλλά ενεργοποιείται το πάθος του στην πραγματική του διάσταση. Άρα μεταποιείται το πάθος από σκότος σε φως. Επομένως δεν μπορεί να νικηθεί κανένα πάθος χωρίς την χάρη του Θεού. Δεν, έχει, δεν, δεν μπορεί να ξεπεραστεί δύναμη της αμαρτίας μέσα μας και του κακού αν δεν γεμίσει, γεμίσει ο άνθρωπος τη χαρά του Θεού. Από το φως του Θεού. Γι' αυτό είναι η αιέντης προσευχή. Γι' αυτό το λόγο η προσευχή κάτι την αμαρτία. Όχι γιατί έχει μια μαγική ενέργεια που με μια θετική δύναμη θα καθίσει ποτάξει το αρνητικό. Αλλά η προσευχή είναι η έλξη της χάρης του Θεού. Ελκύει η ψυχή την χάρη του Θεού με την προσευχή. Γλυκαίνεται η καρδιά. Χαίρεται ο άνθρωπο, και δεν έχει ανάγκη από τίποτε άλλο. Δεν έχει χώρο στην καρδιά του να έρθει το πάθο. Άρα, όταν μα πλησιάζει το πάθο και μα πνίγει, το πρόβλημα ποιο είναι, ότι λείπει ο Θεό από μέσα μα. Γιατί, γιατί δεν τρέφεται πνευματικά ο άνθρωπο. Μα λέει τι να κάνω, προσοχή, τα βαρέθηκα αυτά. Μα όταν μας φαίνεται αγκαρέα η προσευχή ή η πνευματική τροφοδοσία, σημαίνει ότι δεν εκτιμούμε τη σχέση. Δεν έχουμε σχέση με τον Θεό. Η σχέση μα με τον Θεό είναι απλώ μια σχέση δικολαβίστικη, να μου δώσει. Να τον κολακέψω για να μου δώσει την επιθυμία μου. Δεν είναι σχέση η ζωή με τον Θεό. Αν λοιπόν ο άνθρωπος δεν αισθάδει και τον Θεό ως χαρά, ως φως, ως ειρήνη, ως πατέρα, ως πληρότητα, δεν κάνει τίποτα. Παιδεύεται, ταλαιπωρείται. Δεν είναι ο άνθρωπος. Έχει δύναμη τότε το κακό μέσα του. Άρα η ηθική στην πνευματική ζωή δεν έχει την κοσμική έννοια που λέει κάποιο είναι καλός και κάποιο είναι κακός. Κάποιο έχει ε, εξαιτία των γονιδίων του, εξαιτία των καταβολών, εξαιτία των ορμόνών του, έχει επιθυμίες και κάνει το ένα ή το άλλο ή έχει μέσα του το, το, το, το, το ένστικ του, το εγκληματία και κάνει άγρια πράγματα. Δεν έχει αυτή την έννοια. Η έννοια του καλού ή του κακού είναι διαφορετική. Είναι πόσο ποθούμε την ζωή ή όχι. Πόσο θέλουμε τη σχέση, πόσο, ε, πόσο ζητούμε τη σχέση και πόσο λειτουργώντα ασκητικά ζητούμε τη σχέση. Τι σημαίνει ασκητικά ζητώ τη, τη, τη, τη σχέση των Θεών. Ένα που έχει κάποιε απόψει πολιτικέ ή τι κάνει για να διαμαρτυρήσει, μια απεργία πίνη. Τι λέει, Θέλει να διαμαρτυρηθεί με αυτόν τον παθητικό τρόπο που στην ουσία δεν είναι παθητικό, είναι ενεργητικό. Κάνουμε απεργία πίνη για να δώσουμε μια μαρτυρία. Αυτό κάνουμε στον Θεό. Απεργούμε από τα φθαρτά πράγματα και συζητούμε αυτών του λέμε δεν θα φα... δεν θα πει, αν δεν είναι στη ζωή μου θα πάψω να κανοποιώ τα ψεύτικα πράγματα και πάθη μου γιατί στο εσένα δηλαδή θυσιάζω κάτι για να σου πω πως σε θέλω όμως όταν η ζωή μας είναι μια αναζήτηση του Θεού φιλοσοφική, θεωρητική, χωρίς κόστος δεν καρποφορεί η καρδιά γιατί δεν υπάρχει υποδομή μέσα μου και ο Θεός να μου δοθεί να το γευτώ πραγματικά. Ποιο γεγονός κάνει, μας κάνει να γευτούμε κάτι, ακόμη και σε ανθρώπινη σχέση. Σχέ, πώς μπορούμε να ζήσουμε μια ανθρώπινη σχέση μόνο διά του πόνου. Χωρίς πόνο, χωρίς προσωπικό κόστος μια σχέση δεν αποκτά βάθος. Αν είναι σχέση να πω μια συναλλαγή. Ε, να τα βρούμε, βρε, παιδί μου, τι σε βολεύει εσένα, τι με βολεύει εμένα, τα ταυτοποιήσουμε τα πράγματα. Λογικοί άνθρωποι είμαστε. Θα τα βρούμε. Θα βρούμε τον τρόπο που θα τα συνδυάσουμε όλα να περνάνε μια χαρά. Αυτό δεν μπορεί να αποκ... Αυτή η σχέση δεν μπορεί να αποκτήσει βάθο. Δεν μπορεί να γεννήσει γνώση. Δεν είναι εμπειρία αυτή η σχέση, δεν είναι αγάπη αυτή η σχέση. Μια σχέση πραγματική που έχει βάθο, που έχει γνώση, που έχει αίσθηση ζωή, που έχει γεύση. Τι προϋποθέτει τον κόπο, τον πόνο. Όσο βαθύτερος είναι ο πόνος τόσο μεγαλύτερη είναι η αγάπη. Τόσο βαθιά είναι και η γνώση του ανθρώπου που αποκτά μέσα στη σχέση. Αν ο άνθρωπος φοβάται τον πόνο δεν θα μπορέσει ποτέ να αγαπήσει. Δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει γνώση. Θα είναι η γνώση του απλώς νοητική, αφηρημένη, αόριστη. Έτσι λοιπόν και με τον Θεό. Μόνο διά του πόνου βαθαίνει η εμπειρία του ανθρώπου. Μόνο διά του πόνου ενεργοποιείται η γνωστική ικανότητα του ανθρώπου να γεύεται, να αντιλαμβάνεται πλέον τον Θεό. Γι' αυτό άλλο η ακαδημαϊκή γνώση περί Θεού και άλλο η ιδιωματική σχέση που ο άνθρωπος πλέον ψηλαφεί τον Θεό. Αγγίζει τη χάρη του Θεού και γνωρίζει προσωπικά ο ίδιος τον Θεό. Για αυτό τον λόγο η πιο σημαντική πράξη που μπορούμε να κάνουμε είναι να βιάσουμε τον Θεό να έρθει στην καρδιά μας. Πώς, όταν το εκφράσουμε πώς το ποθούμε. Του κλαψουριστούμε. Να του δείξουμε πόσο καψούριδες είμαστε μαζί του. Να μην, να μην ησυχάσουμε. Να είμαστε τελείως ανήσυχοι. Να τα βάλουμε μαζί του. Να ξενυχτήσουμε. Να κοπιάσουμε. Ε, τότε αυτό τι κάνει, αυτή η διαδικασία που περιγράψαμε προηγουμένω, τι κάνει, μεγαλώνει, διευρύνει τον εσωτερικό μα κόσμο, μα κάνει πιο χωρητικού τη χάρη του Θεού. Αλλιώ είμαστε στενόκαρδοι. Θα δώσει λίγο ο Θεό έτσι, ίσω, ίσω, που να τη βγάλουμε. Αλλά δεν θα καταλάβουμε ποτέ το μυστήριο τη ζωή. Αλλιώ, όσο ο άνθρωπο είναι ανήσυχο και αυτή, και τον καίει η σχέση με τον Θεό, και τον καίει η σχέση με την αλήθεια, και τον κάνει να φαίνεται τραγικό. Και να είναι ταλαιπωρημένο, αυτή είναι η ευλογημένη η τραγικότητα του ανθρώπου. Όταν το αντέξει αυτό ο άνθρωπο και αποκτά ανδρύο φρόνημα και μένει μετέωρο υπαρξιακά σε αυτό το αίτημα του Θεού και δεν θέλει τι θρησκευτικέ διασφαλίσει, τι να κάνω να πάω στον παράδεισο, για να μου εξηγεί υπάρχει, δεν υπάρχει Θεό, πε μου ότι υπάρχει να ενησυχάσω και να συνεχίσω τη ζούλα μου. Αυτέ οι διασφαλίσεις είναι η νέκρο αυτή τη αναζήτηση. Όχι, δεν δέχουμε ούτε αυτέ οι διασφαλίσει. Θέλω εγώ να αγγίξω ίδιο προσωπικά. Αυτή λοιπόν η τόλμη, αυτό το ανδρείο φρόνημα που τα βάζουμε των Θεών και τι είναι η προσευχή σε αυτόν τον άνθρωπο είναι μια βουτιά στη θάλασσα και λες Θεέ μου αφήνω με σε σένα κάνω βουτιά και σε ζητώ αυτή είναι η Θεία Λειτουργία η Θεία Λειτουργία είναι μια βουτιά στη θάλασσα και σε Θεό να μας καταλάβει ο Θεό. Να, να, να είμαστε το περιεχόμενο του Θεού για να γίνει και αυτό το περιεχόμενό μας αυτή είναι η πραγματική σχέση με τον Θεό. Σαν βουτιά στη θάλασσα είναι η σχέση με τον Θεό. Η προσευχή, η Θεία Λειτουργία αυτό είναι. Κάνουμε μια βουτιά, τι γίνεται. Μας περιέχει η θάλασσα και την περιέχουμε. Αυτή είναι η σχέση με τον Θεό. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος δεν είναι έτοιμος να δεχθεί την οδύνη της αναζήτησης του, την οδύνη της σχέσης δεν μπορεί να γευτεί τον Θεό. Δεν μπορεί να δεχθεί τα δώρα του, δεν μπορεί να καρποφορήσει Και σε κάθε σχέση Αν δεν ρισκάρει σε μια σχέση Και αν δεν είσαι έτοιμος να πονέσει σε μια σχέση Δεν θα κάνεις ποτέ αληθινή σχέση Εμείς θέλουμε μια σχέση εντάξει Όλα τακτοποιημένα Και μένουμε μέσα στην ανοριμότητά μας Και θεωρούμε ιδανικό αυτό να είναι όλα εντάξει τα πράγματα Και ήρθε κάποιος πω, πω, ρε, παιδε, Τι άντρα βρήκα, τι γυναίκα τι μου δημιουργεί προβλήματα δηλαδή αυτό το πρόβλημα που είναι αφορμή αγιασμού αφορμή έβρεση ζωής πρόκληση να δω μέσα μου τι γίνεται το θεωρούμε κακό την ευλογία το θεωρούμε κακό απλώς γιατί, γιατί ζούμε σε έναν πολιτισμό που αρνείται την χαρά του σταυρού αρνείται την πυρία αυτή της δυνατότητας και συνεχίζει λοιπόν τέτοιος ενώ έγινα λοιπόν και ενώ πια τέτοιος ήμουν είχα αυτή τη χάρη δηλαδή Κύριε κα, κάπως αφέθηκα θαρρώντας τον εαυτό μου να υπτώσει αφέθηκα θαρόντα τον εαυτό μου αφέθηκα γιατί πίστεψα στον εαυτό μου πίστεψα στη δύναμη του εαυτού μου Απόκτησε αυτήν την άρρωστη αυτοπεποίθηση ότι εγώ μπορώ να τα καταφέρω όλα. Αυτό που είναι η αμαρτία που ορίζεται ως αυτάρκεια. Η αυτάρκεια οδηγεί στην αυτονόμηση. Μπορώ και μόνος μου. Αυτό σημαίνει αφέθηκα θαρώντα τον εαυτό μου. Όταν ο άνθρωπος ξεθαρέψει με τον εαυτό του και πιστεύει ότι είναι και μπορεί μόνος του να την σωτηρία ή την νίκη των παθών Αυτόματα απομακρύνεται από τον Θεό. Κι να με τράβηξε των αισθητών πραγμάτων και βούλιαξε, και βούλιαξε ο βιοτική στη βιωτική φροντίδα και κρυώνοντας σαν σίδρο, ήρθα και έγινα μαύρος και αφού έμεινα πολύ καιρόν σκουριά άρχισε να πιάνω Και είναι γι' αυτό που κράζω σου φιλάνθρωπε ζητώντας και πάλι να καθαριστώ και στο παλιό μου κάλος να επιστρέψω και το φως να χαρώ το δικό σου. Για τώρα και για πάντοτε και για όλους τους αιώνε. Αυτό λοιπόν είναι η κίνηση του ανθρώπου. Μια διαρκής κίνηση που νιώθουμε την αναπηρία μας. Νιώθουμε τη χάρη του Θεού. Ξεμακρύνουμε και πάλι επανερχόμαστε. Αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία που στην ουσία το κέντρο μας είναι ο Χριστός. Η πρόκληση μας είναι η σχέση. Είναι που γεννά μετά και το ήθος. Αυτό που λέμε ηθική ζωή. Αυτό που λέμε πρακτική ζωή. Αυτή είναι η θεωρητική ζωή, η προσευχή, η αναζήτηση του Θεού, η προσωπική σχέση μας με τον Θεό. Αυτή η θεωρητική γνώση, δηλαδή η θεωρία του Θεού, το φως του Θεού, το πλησίασμα του Θεού γεννά και την ηθική ζωή, την πρακτική ζωή που μας περιγράφει εδώ ο Γεώργος Πορφύρος που θα δούμε. Να δούμε λοιπόν αν θέλετε να ρωτήσετε αλλιώς να προχωρήσουμε. Ωραία. Να δούμε τι λέει με πολύ απλό τρόπο ο γέροντας αλλά πολύ ζωντανό. Όλα λέει το κεφάλαιο είναι όλα να τα αντιμετωπίσετε με αγάπη, με καλοσύνη, με πραότητα, με υπομονή και με ταπείνωση. Αυτό, αν το δούμε ανεξάρτητα την προηγούμενη εμπειρία, δεν έχει νόημα. Ανεξάρτητα από την προηγούμενη εμπειρία, δεν έχει νόημα. Τι, λέει, τι να κάνω, να πιέσω τον εαυτό μου, κάποιο μου φέρεται άσχημα και με το ευθοδοσία με αγάπη. Δεν γίνει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Θα νιώθω καταπιεσμένος, θα νιώθω χαζός, θα, νιώσω, θα νιώθω θύμα. Αλλά αν το συνδέσαι όμως με τη θεωρητική βάση αυτής δηλαδή προσωπική βίωση τη της αγάπης του δηλαδή, Θεού, τα πράγματα αλλάζουν. Ανατρέπονται. Δεν είναι κόπος, είναι ελεύθερη πράξη. Λέει λοιπόν ο γέροντας, συμβαίνει λέει πολλές φορές να αισθάνεται κανεί υπερβολική στενοχώρια για την κατάσταση του κόσμου. Είτε είναι η κατάσταση τη οικογένειά μα, είτε είναι η κατάσταση τη κοινωνία μα, είτε είναι η κατάσταση του κόσμου που πάσχει μέσα στη δυστυχία του, στην πείνα του, στην οικονομική του κρίση ή μέσα στην ηθική του κρίση, οτιδήποτε ο καθένα μπορεί να φανταστεί. Να υποφέρει που βλέπει ότι το θέλημα του δεν γίνεται σήμερα από του ανθρώπου ή και από τον ίδιο. Να πονάει με τον πόνο το σωματικό και τον ψυχικό των άλλων. Δηλαδή κανεί μπορεί να νιώθει τον πόνο τον άλλον, τον σωματικό και τον ψυχικό και να το κάνει δικό του πόνο και να μην το αντέχει, να είναι ευαίσθητος άνθρωπος, δεν συμβαίνει. Η ευαισθησία αυτή είναι ένα δώρο του Θεού. Πραγματικά είναι δώρο του Θεού ευαισθησία, η αναισθησία είναι πρόβλημα. Δηλαδή να βλέπεις γύρω σου το κακό και να νοιάζει για τον εαυτούλοι σου μόνο. Να, να, να υπολογίζει μόνο το δικό σου συμφέρον, τις δικές σου ανάγκες. Να μην μπαίνει στη θέση του άλλου, να καταλάβεις τις ανάγκες του άλλου, τις δυσκολίες του άλλου, τις επιθυμίες του άλλου. Η ευαισθησία λοιπόν αυτή είναι ένα δώρο του Θεού. Στις γυναίκες τη συναντάμε συχνότερα. Η γυναίκα ίσως επειδή γίνεται και μητέρα και από την φύση τη, από τη στιγμή τη κυοφορίας μπαίνει στη θέση ενό άλλου ανθρώπου, έχει μεγαλύτερη συναισθηματική νοημοσύνη να αντιλαμβάνεται τον ψυχισμό του άλλου ανθρώπου. Μερικές φορές βέβαια μπλέκει, το περιβάλλει και έχει βγαίνουν άλλα πράγματα. Μπερδεμένα πράγματα, αλλά η γυναίκα έχει περισσότερο δυνατότητα να αντιληφθεί την ανάγκη του άλλου ανθρώπου. Και αυτό είναι τη μοτιστώδης ο Θεό. Οι ψυχές που έχουν αυτή τη λεπτότητα είναι ιδιαίτερα δεκτικές στα μηνύματα και στη θέληση του Θεού. Να λοιπόν, πω τι ωραία που Ποιος είναι ο δεκτικός στα μηνύματα του Θεού. Ο Θεός μπορεί να δίνει μηνύματα. Ποιος τα λαμβάνει ο λεπτός άνθρωπος, ο ευαίσθητος άνθρωπος. Είναι αδύνατο να μην νιώθεις την ανάγκη, την ψυχική κατάσταση του διπλανού σου και να, να, να, να αντιλαμβάνει τον Θεό. Αποκλείεται. Αν δεν αντιλαμβάνεσαι τον συνάνθρωπό σου, ποια είναι η ανάγκη του, γιατί σε τόσο εγκλωβισμένο στη δική σου ανάγκη, αποκλείεται να καταλάβει και το μήνυμα του Θεού. Αν όμω μπορεί να αντιλαμβάνεσαι την ανάγκη του άλλου ανθρώπου, για τι μεγαλύτερε προποθέσει για να αντιληφθεί και τα μηνύματα του Θεού. Και γι' αυτό λένε ότι ο Θεό σε αυτέ τι ψυχέ ομιλεί. Στην ουσία, σε όλε τι ψυχέ ομιλεί ο Θεό, αλλά αυτέ αντιλαμβάνονται τον Θεό αντιλαμβάνονται το λόγο του Θεού ο άνθρωπος που έχει αυτή τη λεπτότητα γι' αυτό μια μορφή προσευχής είναι αυτή η άσκηση να μπαίνω στην θέση του άλλου ανθρώπου να βάζω ερωτηματικά όσον αφορά τη συμπεριφορά μου να προσπαθώ να το μελετώ μέσα μου τον άλλον να αντιλαμβάνομαι τι γίνεται, τι τον πλήγωσε, τι τον πρόσβαλε, τι δεν δίνει χαρά Πώς πρέπει να τον πλησιάσω, πώς πρέπει να τον κρεμίζω τις άμινες; Αν λειτουργώ έτσι, αυτό είναι άσκηση, αυτό είναι, έχει την αξία μιας προσευχής. Και αυτό με κάνει να, με, να, είμαι, να, έχω, να έχουν οι κερές μου να λειτουργούν και στα πνευματικά νοήματα και μηνύματα του Θεού. Αυτή μόνο η ψυχή μπορεί να συγκινηθεί από τον Θεό που ενεργεί. Αυτή η ψυχή μπορεί να γευτεί τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Αυτή η ψυχή μπορεί καταλάβει ότι σημαίνει η θεία Κοινωνία. Αν είσαι ακοινώνητος με τον άνθρωπο και κοινωνείς μόνο το εγώ σου, δεν μπορείς να κοινωνήσεις και όταν κοινωνείς. Δεν έχει ενέργεια η θεία Κοινωνία. Γι' αυτό το λόγο, αν την Θεία Κοινωνία τη δούμε σαν μια υπόθεση delivery, η κοινωνία μου να κοινωνήσω με αγικά, δηλαδή να σωθώ και να εξαγιαστώ, δεν έχει νόημα. δεν λειτουργεί καθόλου. Πρέπει να είσαι ευαίσθητος για να λειτουργεί η Κοινωνία. Δηλαδή να αντιλαμβάνεσαι τον άλλον, Όχι μόνο τις δικές σου ανάγκες, αλλά και τις ανάγκες του άλλου. Αυτές οι ευαίσθητες ψυχές έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν πολύ στην εν Χριστώ ζωή. Διότι αγαπάνε το Θεό και δεν θέλουν να τον λυπήσουν. Να λοιπόν πω προχωρεί η ψυχή. Διαφυλάσω και σέβομαι τη σχέση. Δεν αμαρτάνω για να είμαι καλός Δεν αποφεύγω την αμαρτία για να πω Μπράβο στον εαυτό μου Και να λάβω έναν παράδεισον Τον οποίο πρέπει να λάβω σαν αντιμυστία Για την ικανότητά μου και την αρετή μου Αλλά δεν αμαρτάνω γιατί σέβομαι τη σχέση Τιμώ τη σχέση Ανταποκρίνομαι Στην προσφορά του Θεού Διατρέχουν όμως έναν κίνδυνο Αυτές οι βέβαιες Να δούμε δέστε Πώς ο άνθρωπος του Θεού διακρίνει τα πνεύματα. Αν δεν δώσεις τον Χριστό με εμπιστοσύνη τη ζωή τους είναι δυνατόν το πονηρό πνεύμα να εκμεταλλευτεί τη λεπτότητά τους και να τις οδηγήσει σε λύπη και σε απελπισία. Να λοιπόν η παγίδα, η ευαισθησία που γίνεται προβληματική η δαιμονική ευαισθησία που ονομάζουμε υπερευαισθησία. Όταν λοιπόν την ευαισθησία μας τη θεωρήσουμε δική μας υπόθεση και όταν νιώθουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι για τον κάθε άνθρωπο που πρέπει να τον σώσουμε αν δεν μάθουμε ό,τι κάνουμε να το βλέπουμε με εμπιστοσύνη στον Χριστό και να το προσκομίζουμε στον Χριστό και να αφινόμαστε σε Αυτόν όπως είπαμε ο κολυβήτη που πέφτει στη θάλασσα και αφήνεται στο πέλαγος Τότε η λεπτότητα αυτή θα τον οδηγήσει στην απόγνωση, στη λύπη και στην απελπισία και θα εξαντληθεί ο άνθρωπο ψυχικά και σωματικά. Γι' αυτό μπορεί να ασχοληθεί με φιλανθρωπία μόνο ο άνθρωπο που θεωρεί ότι είναι έργο του Θεού και όχι δικό του. Μπορεί να ασχοληθεί με φιλανθρωπία και με πόνο ανθρώπου, άνθρωπο, μόνο ο άνθρωπο που ξέρει αυτό να το παραθέτει, να το εναποθέτει στον Θεό και όχι να θεωρεί ότι είναι δική του προσωπική υπόθεση. Δεν θα αντέξει. Θα φτάσει στην απελπισία. Θα εξαντληθεί ο άνθρωπος. Θα καταρρεύσει ο άνθρωπος. Η ευαισθησία δεν έχει διόρθωση. Μπορεί μόνο τι να κάνει. Τι σημαίνει δεν έχει διόρθωση. Ένας που είναι ευαίσθητο είναι ευαίσθητο, τελείως. Δεν τον αλλάζεις. Τι κάνεις τότε. Πώς το διαχειρίζεσαι. Μπορεί μόνο να μετασχηματιστεί. Να μεταποιηθεί. Να μετατραπεί. Να μεταμορφωθεί. Να μεταστοι να γίνει αγάπη, χαρά, θεία λατρεία. Να λοιπόν, όλη η ιστορία τη ζωής μας είναι η μεταμόρφωση, είναι η μεταποίηση. Ένας άνθρωπος έχει τον Α ή τον Β χαρακτήρα. Δεν καταργούμε τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Ο, άνθρωπος, ο ένας έχει την Α ή την Β κλίση. Δεν καταργούμε. Τη μεταμορφώνουμε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ένα ωραίο παράδειγμα που ένα γέροντας Πώ λειτουργεί η χάρη του Θεού με την προσωπικότητα του ανθρώπου. Δεν την καταργεί. Και τι λέει, πώ γίνεται. Έχουμε τρία δοχεία, α υποθέσουμε, με διαφορετικό σχήμα. Το σχήμα είναι ο χαρακτήρα του ανθρώπου. Το νερό είναι η χάρη. Μπαίνει το νερό μέσα στο δοχείο και τι παίρνει. Το σχήμα του δοχείου. Δηλαδή παίρνει τη μορφή του κάθε ανθρώπου. Δεν καταργεί την προσωπικότητά του. Α πούμε, ένα είναι θεωρητικό. Αν έρθει η χάρη του, θα γίνει μάξιμο ομολογητή, φιλόσοφο. Αν κάποιος είναι πρακτικός και ελεήμων θα μπει χαριστούν ότι θα γίνει άνεσο ο ελεήμων. Κάποιος θα γίνει με την απλότητα θα γίνει Άγιος Σπυρίδων. Τι γίνεται, δεν καταργητή προσωπικό του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν μεταποιείται η ευαισθησία μεταποιείται ο χαρακτήρα του ανθρώπου λαμβάνοντας τη χάρη του Θεού. Πώς όμω γίνεται λέει, με τη στροφή προς άνω, να στρέψουμε την κάθε θλίψη Στη γνώση του Χριστού, στην αγάπη του, στη λατρεία του. Ο πόνο μα δηλαδή, η θλίψη μα να γίνει κατάσταση προσευχή που ζητούμε την ανάπαυσή μα από τον Χριστό. Δηλαδή, έχω τη θλίψη μου. Δεν κάθομαι να σκέφτομαι, να αναπτύσσω λογισμού. Τι έπαθα. Τι λύση υπάρχει. Τι εξέλιξη μπορεί να υπάρχει. Τι χαρά υπάρχει σε μένα στη ζωή μου. Τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Και αρχίσουμε να αλλύουμε, να βρούμε λύσει με το μυαλό μα. Και γίνεται καζάνη το μυαλό μα και σφίγγεται η καρδιά μα. Μα πώς θα κάνουμε αυτή τη θλίψη αυτή η θλίψη θα γίνει αφορμή να στραφώ στον Θεό μόλι μου την ορμή δηλαδή η ποσότητα της θλίψης μου θα γίνει ανάλογα ορμή προς τον Θεό να ζητήσω το έλεος Του τότε ακριβώς αυτή η θλίψη θα μου οδηγήσει στη γνώση και στην αγάπη και στη λατρεία του Χριστού και ο Χριστός που συνεχώς περιμένει με λαχτάρα να μας βοηθήσει θα μας δώσει την χάρη του και τη δύναμή του και θα μετατρέψει τη θλίψη σε χαρά σε αγάπη για τους αδελφούς σε λατρεία προς τον ίδιο έτσι θα φύγει το σκοτάδι να θυμάστε τον απόστολο Παύλο τι έλεγε να τι έλεγε ο Απόστολος Παύλος αυτό κι αν είναι τρέλα νυν χαίρο εν παθήμασή μου χαίρο στα παθήματά μου στι δυσκολίε μου η ψυχή σας να δίδεται στην ευχή Κύριε σου Χριστέ ελέησόμε για όλες σας εισαίρνειες για όλα και για όλους μην κοιτάζετε αυτό που σας συμβαίνει αλλά να κοιτάζετε το φως των Χριστών όπως το παιδί κοιτάζει τη μητέρα του όταν κάτι του συμβεί όταν συμβεί κάτι κοιτάει τη μάμα έτσι δεν κάνει αυτό κάνουμε προς τον Θεό το κάθε συμβάν θα μας, μας δίνει την δυνατότητα να στραφούμε προς τον Χριστό όλα να τα βλέπετε χωρίς άγχος, χωρίς στενοχώρια, χωρίς πίεση, χωρίς φίξιμο. Ε, δεν είναι ανάγκη να προσπαθείτε και να σφίγγεστε. Όλοι σας οι προσπάθειες είναι να ατενίσετε προς το φως, να κατακτήσετε το φως. Έτσι αντί να δίδεστε στη στενοχώρια που δεν είναι του πνεύματος του Θεού, θα δίδεστε στη δοξολογία του Θεού. Τι λέει, αφινόμαστε, δεν σφίγγεται ο άνθρωπο. δεν αγωνία, δεν άγχεται. Άνθρωπος ο οποίος σφίγγεται, αγωνία πιέζεται μέσα του, καταπιέζεται, αυτό καταπιέζεται, σημαίνει ότι είναι ένας εγωιστής άνθρωπος που θέλει όλα να τακτοποιήσει ο ίδιος με το μυαλό του, να λύσει όλα τα προβλήματα ο ίδιος. Η καταπίεση αυτή τι βγάζει όταν λοιπόν... Δεν αφήνει ο άνθρωπο και εσύ και τι σημαίνει, θεωρεί ότι δεν, αρ, δεν, αρ, δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα αν ο ίδιο δεν λειτουργήσει. Δηλαδή, θεωρεί τον εαυτό του Θεό να τακτοποιήσει τα πράγματα. Καταπιέζεται. Τι έρχεται μετά την καταπιέση, η οργή. Όταν ο πιεστεί πάρα πολύ, αρχίζει μετά ο θυμό, τα νεύρα. Δεν με λέει τα άνθρωπο. Και τι λέει, και τα δικαιώνει, λέει. Μα με αφήσα μόνο μου. Μόνο εγώ τα τακτοποιώ. Κανεί δεν νοιάζεται. Είναι αδιάφορο ο άλλο. Επειδή είσαι εσύ αγχώδη, πρέπει να γίνει κι άλλο αγχώδη για να ησυχάσει. Επίση, επειδή, επειδή ο ίδιο κατεπέσει τον εαυτό του και κι άλλο θα κατεπέσει τον εαυτό του. Αντί να κάνει ο άνθρωπο έναν αυτοέλεγχο, γιατί ο οργισμένος σαν, σαν τον τρελό είναι, έχει τέτοια βεβαιότητα και σιγουριά για, τη, για την άποψή του, για τα δίκαιά του, τα οποία έχει δομήσει μέσα στην προσπάθεια που έχει κάνει, εγώ που ξημερώ βαραδιάζομαι για να φέρω ψωμί στο σπίτι. Που σα φέρνω όλα τα αγαθά και εσύ δεν δουλεύετε καθόλου. Είμαι δικαιωμένο. Σου ζητήσε κανείς κανεί πράγματα. Εσύ το αποφάσισε ότι εμεί θέλουμε αυτά τα πράγματα. Εσύ το αποφάσισε ότι θέλουμε και αυτό και το άλλο και το παράλογο, γιατί είσαι ταιμονή στο μυαλό σου. Γιατί έτσι ένιωθε ότι είσαι επιτυχημένο και μαμά. Εσύ υπέβαλε τον εαυτό σου σε μια διαδικασία που έγινε άρρωστο, μανιακό, νευρωτικό και πρέπει να δικαιωθεί. Και επειδή νιώθεις δε δικαιωμένο αυτά, γιατί δεν νιώθεις δικαιωμένο από τη ζωή γιατί δεν έχει χαρά με αυτό τον τρόπο, δεν έχεις χαρά με αυτό τρόπο, δεν είσαι δικαιωμένο. Πρέπει να δικαιωθεί από του άλλου, να σου το αναγνωρίσουν, να κάνουν στρατιωτάκια πειθαρχημένα στα απόψή σου, στου σχεδιασμού σου. Και αν δεν κάνει αυτό που θέλει, έξω από το σπίτι. Δεν έχει θέση εδώ. Αυτή είναι ητροπία μα, αυτή είναι η οργία μα. Αυτή είναι η αρρώστια μα. Αυτό είναι ο δεμονισμό μα. Ποιο ήταν πιο, ότι τα πάντα στις δικές μας δεν μάθαμε να προσευχόμαστε Δεν μάθαμε να ρωτούμε τον Θεό τι θέλει Δεν μάθαμε ούτε καν τον εαυτό μας Να το ρωτήσουμε τι πραγματικά θέλει Ζούμε μια αφασία Ότι εμείς πίσαμε τον εαυτό ότι αυτό θέλουμε Και αυτό φέρνει τον κλονισμό Μετά την οργή τι έρχεται Η κατάκριση Χάλια είναι όλη Τεμπέληδες, αχαΐρευτη Και μετά την κατάκριση έρχεται Η απομόνωση Κανείς δεν ασχολείται μαζί μου Με αφήσα μόνο μου και έπαθα καρκίνο εξαιτίας τους Θεός φυλάξει λοιπόν και ο άνθρωπο φυσικά θα καταλήξει το καρκίνο όλη αυτή η διαδρομή είναι καρκίνική διαδρομή αν ο άνθρωπος δεν αφαιθεί στο έλεος του Θεού αυτή λοιπόν η στενοχώρια και η καταπίεση είναι ο εγωισμός μας είναι ο δαιμονισμός μας γι' αυτό χρειάζεται όλοι το έχουμε αυτό Άλλου λιγότερο, άλλος περισσότερο. Πια κάνουμε άσκηση να πολεμήσουμε το άγχος, την βιασύνη, την καταπίεση, να είμαστε αφημένοι και ας μην πετύχουμε στα έργα μας. Ας πάμε λίγο πίσω. Δεν έχει σημασία αυτό. Ας μην τρέχουμε, Ας περπατούμε κανονικά. Γιατί τρέχουμε, Γιατί δεν έχουμε πρόγραμμα, γιατί δεν έχουμε, πρόγραμμα. Δεν έχουμε σειρά. Ο άνθρωπος δεν είναι απλό. Δεν έχω πρόγραμμα στη ζωή μου. Δεν έχεις πρόγραμμα γιατί μέσα σου δεν έχεις τάξη. Η εσωτερική αταξία, η εσωτερική σύγχυση φαίνεται και μια αταξία και στο χρόνο μας και στο πρόγραμμά μας. Αν έχουμε μέσα μας εσωτερικό ρυθμό που είναι το εσωτερικό μας ξεκαθάρισμα διακρίνουμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι αξίζει και το βάζουμε μια τάξη. Αλλιώς είμαστε πελαγωμένοι. Όλα τα δυσάρεστα που μένουν μέσα στη ψυχή σας και φέρνουν άχος μπορεί να γίνουν αφορμή yeah. για τη λατρεία του Θεού και να πάφουν να σας καταπώνουν. Να πάλι αυτό. Αυτή είναι η ευλογία της Εκκλησίας. Πάλι τα χάλια μας έχουμε και πιάνει το χάλι μας και το κάνει αφορμή να πλησιάσουμε το Θεό. <coughs> να έχετε εμπιστοσύνη στον Θεό. Τότε ξενιάζετε, και, τότε ξενιάζετε και γίνεστε όργανα Του. Η στενοχώρια δείχνει δεν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στον Χριστό. Εμπαντή θλιβόμενοι, αλλού λέει ο Απόστολος Παύλος όλα τα να, να τα αντιμετωπίσετε με αγάπη, με καλωσύνη με πραότητα, με υπομονή και με ταπείνωση να είστε βράχοι όλα να ξεσπάνε πάνω σας και σαν τα κύματα να γυρνούν πίσω εσείς να είστε ατάραχοι αλλά θα πείτε, ε γίνεται αυτό ναι, με τη χάρη του Θεού γίνεται πάντοτε αν τα παίρνουν με ανθρώπινα δεν γίνεται αντί να σας επηρεάζουν δυσμενώς μπορούν όλα να σας κάνουν καλό να σας να σας στερεώνουν στην υπομονή, στην πίστη διότι γυμναστική είναι για μας όλες οι αντιδράσεις του περιβάλλοντος και οι δυσκολίες γύρω μας γυμνάζουμε τον εαυτό μας πάνω στην υπομονή στην καρτερία η διάθεση να αγαπήσουμε τον Θεό έχει μέσα της και κάποιον πόνο όταν θέλουμε να ζήσουμε πνευματικά πονάμε διότι πρέπει να κόβουμε κάθε δεσμό που μα ενώνει με την ύλη. <coughs> όταν όμω θέλουμε να ικανοποιήσουμε να τον εαυτό μα ή του άλλου, αυτό που δίνουμε είναι μία αγάπη, μία ενέργεια. Δέστε, επαναλαμβάνω, όταν θέλουμε να ζήσουμε πνευματικά, έχει πόνο γιατί είναι κοπή, είναι διάρξη κάποιου δεσμού. Όταν όμω θέλουμε να ικανοποιήσουμε τον εαυτό μα ή του άλλου, αυτό που δίνουμε είναι μία αγάπη, μία ενέργεια. Είναι μία δύναμη τη ψυχή που μέρο τη το ξοδεύουμε και εκεί. Είναι πολύ προσέξα εδώ τι λέει, δηλαδή η κάθε αγάπη, το κάθε ενδιαφέρον είναι ξόδιμα μιας ενέργειας, μιας αγάπης. Ξοδίμου λέγουν κάτι από τον εαυτό μας, από το είναι μας. Και τι λέει εδώ, τι τονίζει, θέλει προσοχή, τι τάξη και σειρά θα βάλουμε στη ζωή μας, για ποιον θα γίνει το έξοδο. Για ποιον λόγο ξοδευόμαστε, για ποιο πράγμα, για ποιον πρόσωπο, για ποιον λόγο. Ποια είναι η βάση του αυτού. Να δεστε τη λεγιά, ποιον θα γίνει το έξοδο θα είναι για τη ζωή για τη σχέση για τον θάνατο για την απομόνωση, για τον εγωισμό μας για τη φυλαυτία μας είναι εξόδεμα η αγάπη λοιπόν αυτό το έξοδο προς τα που γίνεται εδώ είναι το ζητούμενο η θλίψη ή κατά Θεόν έχει μέσα της χαρά προχωρεί κανείς εμπρός εξαιτίας τη. δεν αφήνει μέσα του την κατάθλιψη που φθείρει την ψυχή μου. Δέστε, η θλίψη κατά Θεό έχει μέσα της χαρά. Η θλίψη κατά Θεό τι σημαίνει. Να νιώθω απελπισία για τις αμαρτίες μου αλλά και ταυτόχρονα ελπίδα και χαρά από την αγάπη του Θεού. Η θλίψη κατά κόσμο είναι απόγνωση. Στηρίζομαι μόνο στον εαυτό μου, μόνο στην αρετή μου. Προσπαθώ να δικαιωθώ με τον εαυτό μου εν εαυτό και νιώθω ότι δεν τα καταφέρνω και απελπίζομαι. Και αυτό φέρνει η κατάθλιψη. <και> Όμω η καταθλιψή δεν αφήνει την κατάθλιψη που φθείρει την ψυχή. Δέστε, η κατάθλιψη φθείρει την ψυχή. Την κουράζει, την εξαντλεί, χάνει τη ζωντάνια τη ψυχή, χάνει το δυναμισμό τη, χάνει την όρεξή τη, χάνει το πάθο τη, χάνει τη διάθεσή τη για προσευχή. Ο εγωιστής στενοχωριέται πολύ με το κάθε τι. Να λοιπόν, τι είναι εγωισμό. Το να στενοχωριόμαστε με το κάθε τι πολύ. Δεν μου μίλησε καλά, τι χαζωμαρά έκανε και εξετέθηκα, πω ποτέ ρεζίλη έγινα, τι αμαρτήταν αυτό, απέτυχα, δεν πέρασα το μάθημα, δεν πέρασε στη σχολή, κακόπεσα. Όλα αυτά οι εγωισμοί, όταν φέρνουν στενοχώρια, αυτός είναι εγωισμός. Εγωισμός δεν είναι από μόνο πόρο ή μου καλύτερος από όλους, αυτό είναι ένας παιδικός εγωισμός. Ο ανδρικός εγωισμός είναι αυτό, το να συνεχωριόμαστε με κάθε τι που κάνουμε. Λοιπόν, ο εγωιστή στενεχωριέται πολύ με το κάθε τι. Λοιπόν, άνθρωπος ο οποίος άνθρωπο ο οποίο δεν στενεχωριέται είναι ταπεινό. Άνθρωπος που είναι εγωιστή. Δεν υπάρχει, ε, ε, πάτε τι ανέστη να γίνουμε. Υπάρχει σαφώ ο ανέστητος που δεν και με τίποτα. Μιλούμε όμω για γαϊδούρου, όχι για άνθρωπο. Μιλούμε για ανθρώπου. Αν μιλούμε όμω για ανθρώπου, άλλο στενεχωριέται και άλλο όχι. Αν δεν στενοχωριέται ο άνθρωπο είναι ταπεινο αν είναι άνθρωπος για γαϊδούρι. Αν όμω είναι στενοχωριέται πολύ, τότε ο άνθρωπος αυτός πρέπει να πολεμήσει τον εγωισμό του. Να αποδέχεται τα λάθη του. Να αποδέχεται την πτώση του. Να αποδέχεται τις αποτυχίες του και να προχωράει προς, να προς τον Θεό. Ο βέβαια που είναι παχύδερμα, δεν πρώτα να αλλάξει την φύση του, να γίνει άνθρωπος, να πονέσει και μετά θα μιλήσουν για τα υπόλοιπα. Ο ταπεινό είναι ελεύθερο και ανεξάρτητο από όλου και από όλα. Να λοιπόν, ο ποιο είναι ο ελεύθερο, ταπεινό. Γιατί είναι ελεύθερο. Με έβρισε, δεν μοιάζει. Με συκοφάντησε, δεν μοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει, τι να μου κάνει. Λοιπόν, και δεν εξαρτάται από κανένα. Δεν κάνει χατήρια, δεν ψηφίζει, δεν τον ψηφίζουν. Το κεφάλι του ήσυχου. Δεν έχει χρέη, δεν έχει γραμμάτι να πληρώσει ανθρώπου, δεν ζήτησε μέσον. Αυτό είναι πολύ πόνιρο, ξέρετε. Έχω τον γνωστό μου. Το θα το πληρώσουμε σε αυτό το μέσο. Μη ζητούμε μέσα. Σα παρακαλώ, αυτό να κάνουμε σε άσκηση. Μην ζητούμε γνωστού να μα κάνουν μέσο. Να του έχουμε ως μέσο να γίνονται δουλειέ μα. Αυτό, να ανδριοφρόνημα. Να μάγκα πνευματικό. Να άνθρωπο που θα του μιλήσει ο Θεός Αν είσαι κακομή. Αυτό κακομή. να κάνουμε έτσι αλλιώ. Να ψηφίσουμε τον Τάρδε γιατί είναι γνωστό μα, να μας κάνει τη δουλειά. Ε, Τελικά δεν θα λειτουργήσουμε σε Αυτό δεν είναι γιατί να κάνει αυτό με αυτή την ψυχή. Δεν λειτουργεί. Ο δεν θέλει έχει τη μανγκιά να λέει αν θες να το κάνεις θα θέλεις να το κάνεις Λοιπόν, ο Ταπίκος είναι ελεύθερο και ανεξάρτητος από όλους και όλα Όλο Αυτό γίνεται μόνο με την ένωση με τον Χριστό Να το πούμε και για το μέσον Όταν κάνεις, σου κάνει κάποιο μια εξυπηρέτηση Όταν δει κάτι στραβού που θα κάνει θα το πει. Είσαι εξαρτόμενος, δεν μπορεί να πει την αλήθεια Γιατί λες ο καημένος μου κάνει έχει φύγω, πώς τον εγώ τώρα Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι πριν εξομολογηθούν και έχουν μεγάλες αμαρτήσεις φέρνουν και να πω σωσοφιλόπτωχο <Κι> Γι' αυτό το λόγο προσπαθώ μέσα με το διακρίνω Έδωσε χίλια ευρώ αλλά κάτσε να το δούμε και αντικειμενικά <Κι> Καταλάβατε <Κι> Όχι να μην δίνετε να δίνετε Άλλη ιστορία είναι αυτή <Κι> Αυτό γίνεται μόνο με την ένωση με τον Χριστό Όλες οι αισθείς να λειτουργούν σύμφωνα με τον νόμο του Κυρίου να είστε έτοιμοι να κενωθείτε στον οποιοδήποτε. Αυτό είναι η ελευθερία. Τι ωραία που το λέει. Πώ τα λέει πεδάκι παιδάκι. Μα γράμματο ήταν. Να είστε έτοιμοι να κενωθείτε στον οποιοδήποτε. Να αδειάσετε στον οποιοδήποτε. Στον οποιοδήποτε. Όχι στον καλό, όχι στον κακό. Όχι στον δεξιό, όχι στον αριστερό. Όχι στον Τουρκό, όχι στον Ελλήνα Στον οποιοδήποτε. Να κενωθείτε. Να είστε έτοιμοι να αδειάσετε. Να δώσετε χώρο στον άλλον άνθρωπο. Αυτό είναι ελευθερία. Όπου αγάπη εκεί ελευθερία. Ζώντα μέσα στην αγάπη του Θεού, μέσα στην ελευθερία. Και επειδή πέρασε η ώρα, έχει να σας διαβάσω κάτι άλλο. Θα το διαβάσω όμως, γιατί μου άρεσε πολύ που είμαστε. Ναι, Γιώργο. Σε αυτό που λέει ο εμπομέλος του Προσθήριου, είναι είμαστε ότι προς Αλλά πώς συμβαδίζει με το προηγούμενο, ότι πρέπει η αγάπη μας να την αξιοποιούμε ώστε να βάζουμε για να μην βάζουμε <κυρίζει> και να μην τις κορφάνουμε όπου είναι Λέει, λέει, να, δείτε <κυρίζει> τι... λέει το... να δείτε το έξοδο προς το οποίο να το κάνετε. Δηλαδή, τι εννοεί <σχερί> με αυτό. Όταν εσύ θα αγαπεί έναν άνθρωπο με δικό σου συμφέρον το έξοδο κάνει κάνεις για τον εαυτό σου. Αν όμως τον αγαπάς εν Χριστώ δίνοντας το έξοδο κάνει κάνεις για αυτόν. Μιλείς και την πραγματική αγάπη, όχι την ιστεροβουλία. Και καίνωση πραγματική είναι αυτή. Όταν, κάνεις το έξο, όταν ε, ε, ε, ε, κενώνες για τον άλλο το έξοδο το κάνεις για αυτόν και για τον Χριστό και για τον εαυτό σου, για όλον τον κόσμο. Και λέει εδώ ένα παράδειγμα από το γεροντικό. Λέει, μιλάει τι είναι, ποια είναι η πραγματική αγάπη. Ήταν, ένα ένας ασκητής και είχε δύο υποτακτικού. Προσπαθούσε πολύ να του ωφελήσει και να του κάνει καλούς. Είχε όμως την ανησυχία αν όντω προχωρούσε την πνευματική ζωή. Αν προδεύουν και αν είναι έτοιμοι για τη βασιλεία του Θεού. <κυρίζει> Περίμενε ένα σημάδι γι' αυτό από τον Θεό. Αλλά δεν έπαιρνε καμιά απάντηση. Κάποια μέρα θα γινόταν αγρυπνία στην εκκλησία μιας άλλης κήτης που απήχε πολλές ώρες από τη δική του να γίνει πορεία μέσα στην έρημο. Έστειλε τους υποτακτικούς του από το πρωί ώστε να φτάσουν νωρίς για να τακτοποιήσουν την εκκλησία το γέροντα θα πήγαινε το απόγευμα. Οι υποτακτικοί είχαν προχωρήσει αρκετά όταν ξαφνικά άκουσαν βονκιτά. Ήταν ένας άνθρωπος βαριά τραυματισμένος και ζητούσε βοήθεια. «Πάρτε με σας παρακαλώ», τους έλεγε. «Γιατί εδώ είναι ερημιά, κανείς δεν περνάει. Ποιο θα μπορέσει να με βοηθήσει. Εσείς είστε δύο. Σηκώστε με και οδηγήστε με στο πρώτο χωριό Δεν μπορούμε, του είπαν Βιαζόμαστε να πάμε για την αγρυπνία Έχουμε πάρει εντολή να ετοιμάσουμε Πάρτε με σας παρακαλώ Αν με αφήσετε θα πεθάνω Θα με φάνε τα θύρια. Δεν μπορούμε, τι να κάνουμε Πρέπει να πάμε στο καθήκον μας Και έφυγαν Τα απόγευμα ξεκίνησε ο γέροντος για την αγρυπνία Πέρασε από τον ίδιο δρόμο Έφτασε και στο μέρος που ήταν ο τραυματισμένος τον βλέπει, τον πλησιάζει και του λέει «Τι έπαθες άνθρωποι του Θεού, τι έχεις, από πότε είσαι εδώ, δεν σε είδε κανείς». Πέρασαν το πρωί δύο μοναχοί και τους παρακάλεσαν να με βοηθήσουν, αλλά βιάζοντουσαν να πάνε στην αγρυπνία. <και> «Θα σε πάρω εγώ, μην ανησυχείς», του λέει. «Δεν μπορείς εσύ, είσαι γέροντας, δεν μπορείς να με σηκώσεις, αδύνατον». «Όχι, θα σε πάρω, δεν μπορεις εσυ εισαι γεροντας δεν μπορεις να με σηκώσει αδυνατον οχι θα σε παρω δεν μπορω να σε αφήσω, μα δεν μπορείς να με σηκώσει. Θα σκύψω και εσύ πιάσω από πάνω μου και λίγο-λίγο θα σε πάω σε κανένα κοντινό χωριό. Λίγο σήμερα, λίγο αύριο θα σε φθάσω. Και τον πήρε με μεγάλη δυσκολία και άρχισε να βαδίζει με το βάρος εκείνο μες στην άμμο, άμμο πάρα πολύ δύσκολα. Ο Ιδρότας έτρεχε ποτάμι και σκεπτόταν έστω και σε τρεις μέρες θα φθάσω. Καθώς όμως προχωρούσε άρχισε να νιώθει το φορτίο του πιο ελαφρό. Πιο ελαφρό! Και σε κάποια στιγμή αισθάνθηκε σαν να μην κρατάει τίποτε. Τότε γυρίζει πίσω να δει τι συμβαίνει και βλέπει με έκπληξη πάνω του έναν άγγελο. Ο άγγελος του είπε: Με στείλε ο Θεό να σε πληροφορήσω ότι οι δύο υποτακτικοί δεν είναι άξιοι της βασιλείας του Θεού, γιατί δεν έχουν αγάπη. Να λοιπόν, σε αγριπνία θα πήγαινα το καθήκον του Αλλά η αγάπη τότε το, του πάνω. Λοιπόν, αυτό κρίνεται. Από το περιεχόν μιας σχέσης. Αν νοιάζομαι να αναπαύσω τον άλλον Αν να ξεκουράσω τον άλλον Όχι πόσες αγρυπνίες πήγα Έχουμε βέβαια την τετάρτη αγρυπνή να έρθείτε. Όχι σε πόσα αγρυπνίες πήγα Ή πόσες γονικλησίες Αλλά πόσο βγήκα από τον εαυτό μου Να νοιάσω για την άναγκη του άλλου ανθρώπου Πόσο να του δώσω χαρά Όπως έλεγα τον γέροντα Παΐσιο Στο ερώτημα Ποιο να κάνει τι δουλειέ, λέει, Ποιο προλάβει. Εμεί θέλουμε να πούμε: Κάνει αυτό, κάνε εγώ το άλλο. Δηλαδή, τι θέλει να πει με αυτό, Να μάθουμε να βγαίνουμε από τον εαυτό μα. Η δυστυχία στην χώρια πια είναι ότι το κέντρο είναι εαυτός μας μα και πάντα εξετάζουμε πώ μου φέρθηκαν, πώ μου μίλησαν, πόσο με αδίκησαν, πόσο με εξέθεσαν. Τι σημαίνει αυτό, το κέντρο είμαι εγώ. Και πάντα παρακολουθώ τον άλλο πώ κινείται προ εμένα. Δεν έχω κέντρο τον άλλο για να εξετάσω πώς κινούμαι προς αυτό και προς του φέρομαι. Γι' αυτό θα έχω κατάθλιψη, θα έχω στενοχωρία, δεν θα τις χάσω ποτέ, θα είμαι καχύποπτος, θα ταλαιπωρούμε από Αν όμως αδιαφορώ για τον εαυτό μου, ή τέλος πάντων λαμβάνω υπόψη μου και τον άλλο, κοιτώ και αυτή την παράμετρο ότι και ο άλλος έχει αξία, το λαμβάνω υπόψη μου και σκέφτομαι πως να τον αναπαύσω, σκέφτομαι πως του φέρομαι, ελέγχω τον εαυτό μου, τότε αυτόματα αρχίζει να ενεργείται κάτι άλλο στη ζωή μας. Αλλιώς θα υπάρχει μια σύγκρουση, μια ταλαιπωρία που είναι η απόδειξη ότι δεν προχωράει η ψυχή μας. ρωτήσετε κάτι? Ναι, πάνω δότερο τελευταίο, πάνε που απλά παρακολούν και στις εξαιρετικές διάωσης και ένα το ίντερνετ, ότι εντάξει, διαλέξεις από ψυχολόγοι μιλάνε να αγαπήσουν τον τελευταίο, και η αυτοδίμηση του του έχει, κάτι αντίθετα από αυτό που και λέω, ε, είναι λίγο αντίφαση, ε, δε με συμφωνώ να διαλεγόμαστε με αυτούς αλλά είναι λίγο ευθύνον να του βαμβάνει... Το όνομά σας, <unleash> Δημήτρη, δεν είναι και τόσο αντίθετο. Η αυτοεκτήμηση, να φωνάζει καλά, αγαπώ τον εαυτό μου αγαπώ τον καλύτερο. Καλά, μην το κάνουμε και θέατρο. <zeg> <formulate> Έτσι, ναι, ναι. Αυτό είναι μια υποβολή που δεν έχει αξία, πρέπει να, να έχει γνώση. Όταν ο άνθρωπος, ξέρετε, ε, σα, τελειώσατε, yeah. ναι. το ερώτημα είναι εάν αυτό έρχεται σαν αντίθεση με τις ψυχοθεραπευτικές προτάσεις να αγαπώ τον εαυτό μου σε σχέση με τον να νοιαστώ για τον άλλον, έτσι δεν είναι. Καταρχήν ο άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να ικανοποιεί τη βαθύτερη του υπαρξιακή ανάγκη είναι αυτός που αληθινά σέβεται τον εαυτό και τον αγαπάει. Πιστεύει στην αξία του. Όταν ο άνθρωπος τον Θεό. Και ψάχνει την αλήθεια, πιστεύει ότι γι' αυτό είναι φτιαγμένο, δηλαδή για τα σημαντικά, για τα απόλυτα, για τα αιώνια. Άρα εκτιμά τον εαυτό του Όταν κινείσαι προς τον άλλο για να δώσει αγάπη, δεν περίφρουργε τον εαυτό σου, με αυτόν τον τρόπο τιμά τον εαυτό σου. Ο ψυχολόγος το βλέπει σε ένα επίπεδο φυσικών λειτουργιών, ενδοκοσμικά, και αυτό έχει την αξία του στο βαθμό που βοηθά τον άνθρωπο να έχει καλή επαφή με τα αισθήματά του, με το σώμα του, με τις σκέψεις του. Αυτό είναι χρήσιμο. Αυτό λοιπόν το χρήσιμο εργαλείο είναι πώς το κινούμε, σε ποια κατεύθυνση. Και μόνο ένας άνθρωπος που αληθινά αγαπά τον εαυτό του μπορεί να βγει από τον εαυτό του και να τιμήσει τον άλλο. Μόνο ένας άνθρωπος που έχει προσπαθεί μπορεί και είναι ικανός να δώσει Δικαιώματα στον άλλο και να δώσει χώρο στον άλλο. Μόνο ο που δεν αγαπά τον εαυτό του, έχει τη μειονεξία του, έχει τον κομπλεξισμό του και θέλει να συγκρούεται με τον άλλο και να ζητάτε να αναγνωρίσει τον άλλο και δεν μπορεί να τον εαυτό του. Καταλάβατε. Δεν διαφωνώ στα θέματα τη άρηστη. Μιλάω που είναι Ναι, κοιτάξτε. του ίδιου όρου, αλλά είναι μια λίγο. Ναι, κοιτάξτε, συμφωνώ μαζί σα ότι αυτή η πρόταση δεν μπορεί να είναι πρόταση ζωή. Δεν λύνει το πρόβλημα του ανθρώπου. Τακτοποιεί κάποιε λειτουργίε του, κατά κάποιο τρόπο. Αλλά δεν είναι, είναι πλήρη η πρόταση. Δεν, δεν εξισορροπεί τον άνθρωπο ολικά, καθολικά. Αυτό που εξισορροπεί αληθινά τον άνθρωπο είναι η μετάνοια. Είναι το κρέμισμα και, το ξανα, και η του είναι μα. Μέσα στο πλαίσιο τη αγάπη του Θεού, μέσα στο σώμα του Χριστού. Είναι δύο, διαφορετικές, δύο διαφορετικά πράγματα που μπορούν και να συγκρουστούν, μπορούν και να συνεργαστούν. Ανάλογα πώς το πολιτισιάζει ο κάθε άνθρωπος. Πάτε, εσύ διαθέτει με τις ανησυχίες μας, τα άνθρωπη μας, τα ρηγήματα μας, όλα τα θέματα μας. Πώς πώ μπορούμε να καταλάβουμε τον δρόμο που θέλουμε να κομπηθήσουμε ή πώς θα μας. Είχε. Είχε. Κοιτάξτε, το θέλουμε του Θεού να είσαι χαρούμενο, να είσαι χαρούμενη Και να έχει αγάπη. Τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε στην πορεία. Όπω το θέλημα του πατέρα και του μάνα είναι να είσαι καλά. Αυτό είναι και το θέλουμε του Θεού, να είσαι καλά. Ουσιαστικά καλά. Και μα δίνει καθημερινά τρόπου και δρόμου. Και καμιά φορά είναι πιο χρήσιμο να μην το καταλαβαίνουμε για να μην το παίρνουμε πάνω μα. Πολλές φορές, χωρίς να καταλάβω, μέσα στον πόνο μας γίνεται η λειτουργία. Έρχεται η ευλογία, έρχεται η χάρη. Έτσι. Πέρασε μόνο η ώρα να πούμε την επόμενη φορά. Πρώτο Θεός. Διευχόν τον Αγίον Πατέρον, ημών Κύριε Σου, Χριστέ ο Θεός, ημών, ελέησον και